Κατέβηκε πεζό, έφτασε μέχρι τον πεζόδρομο, έπιανε και τα γεννητικά του όργανα βρίζοντα το μικρό: ότι, Τι θα μου κάνει, θα σου κάνω, να εγώ. Με το πιστόλι στο χέρι. Και του λέει: Θα σου δείξω εγώ, και βγάζει το πιστόλι και του ρίχνει δύο πιστολιέ σε ψυχρό. Το είδα το παιδί αμέσω. Το άγγιξα. Ε. Ε. Είναι μικρούλι, δεν έχει γένεια. Ήταν πεθωμένο στον τον, τον είδω, εγώ πολύ νωρί, όταν ήρθα. 10 Δέκα λεπτά μετά από εδώ το, το παιδί ήταν πεθωμένο. Είχε οπεί στην αριστερή, χώρα. Φυγμόκει φύγανε οι αλήτες, φύγανε. Έτσι τα πόδια, γιατί να στο παιδί. Εγώ τον βλέπω δηλαδή, από τον του και βλέπω καθαρά ότι έχει το χέρι και τα διορθώσεις συγκεκριμένη. Έτσι και πυροβόλησε ψυχρό το μικρό. Και πυροβόλησε μψυχρό το μικρό. Κομβική μέρα σήμερα. Ιδιαίτερη επέτειο. Σας καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε. Εδώ στην Ελληνοφρένεια. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη μαθητικό συλλαλητήριο. Ακούσατε και πριν ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί. Στι 3 νομίζω έχει μια συναυλία στο κέντρο. Και στις 6 έχει επίση. Ε, ακόμη μια πορεία το απόγευμα, πορεία μνήμης για όσα έγιναν πριν πόσα πέντε χρόνια ε, σαν σήμερα το βράδυ στα εξάρχεια ακούσαμε τους αυτόπτες από εκείνη την βραδιά να περιγράφουν ένα απίστευτο περιστατικό όταν ένας αστυνομικός ο περίφημος Κορκονέας σήκωσε το όπλο απέναντι στο 15χρονο, 15χρονο και τον σκότωσε εν ψυχρό κανονικά Ε, θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει. Θα σταθούμε λίγο σε εκείνο το κλίμα, γιατί ο απόϊχο πολλών γεγονότων υπάρχει ακόμα. Οι σκέψει μπλέκονται. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή στη σύγχρονη ιστορία που τη βιώνουμε όλοι μαζί. Από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα σε όλου του τομεί. Δεν υπάρχει τομέα που να είναι καλύτερα. Όχι μόνο από τότε, και όχι εξαιτία αυτού του γεγονότο, αλλά τα μνημόνια, η κρίση αλλά όλα έρχονται και κάπως δένουν με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή. Άλλωστε, από τότε και μετά έχουμε ζήσει πάρα πολλά γεγονότα που μας έχουν αναγκάσει ή κάνει να νιώσουμε ιδιαίτερα συναισθήματα, ιδιαίτερους προβληματισμούς και να κάνουμε ιδιαίτερες σκέψεις που δεν ήμασταν μαθημένοι, τουλάχιστον η δική μας γενιά, να τα κάνει όλα αυτά. Οι αφήλοι μπορούσαν να έχουν δύο άνθρωποι 37 χρονών με όπλα απέναντι... Τι, 4, 4, 5 παλικάράκια. Είναι ψυχρό δολοφονία. Δεν υπάρχει φόβο, δεν υπάρχει απειλή, δεν υπάρχει επίθεση. Στόχευση προ το μέρο του. Έχω δει την προέκταση των χεριών του. Προ το μέρο των ανθρώπων που ήταν στο σημείο. Κοιτάξτε, εμεί στεκόμασταν πίσω ουσιαστικά. Λίγο πιο πίσω από του αστυνομικού. Αυτό που είδαν όλοι είναι ότι σκόπεσαν προ την πλευρά των παιδιών. Είδα μια ομάδα από πιτσίρικα, πιτσίρικα όμω, γυμνό μάτι, χωρί πολύ κοντά. Στο ματούτυπο του έβλεπε ότι ήταν μικρά παιδιά. Μπορεί να ήταν ο γιος, μου, ο γείτονα, ο οποιοδήποτε. Ετό <Τι> ελέγχου. ο και άρχισε να χρύζει Το ποτήριόδος έχει ήδη ξεχυρίσει Απ' τη τόσα διαφορεία που μας έχει πλημμυρίσει Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πώ Η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει Πάνε τα χρόνια που με λέγανε φατζούλα τώρα Έχω και τα βέλα, με κουκούλα Πάλι το μυαλό μου παρανοή Πώς αφήσαμε την παρακμή τόσο να εξαπλωθεί Όλο μα το είναι ένα πάντα και μια στέκτωπα. Καμπό τη γούια μου για αυτό έφυγε, Τζουλιάνι, Ρεστικένοβα. Κατ' από τα χέρια το φλέμα του Αετού περπηλάνε κάθε μέρα το μάτι του κακού. Έβαλαν το όπλο στη φτύκη, στα τικάρια και φύγανε. Αυτοί οι σκόνοι και φεύγουνε. Εκείνη τη στιγμή εμεί κοιτάμε. Και βλέπουμε ότι είναι ένα παιδί στο έδαφο και ένα φίλο του που τον τραβάει από το χέρι. Να απίστευτη τη τον τραβούσε από το χέρι για να το σώσει. Οι αστυνομικοί φεύγουν, η δημιουργία φεύγει, αφήνουν τα πράγματα όσοι είχαν, α πούμε. Έβαλε το όπλο όπου το στη θήκη που το είχε, yeah. κοιταχτήκαν, α πούμε, και φύγανε. Δολοφονία και μάλιστα εμψυχρό. Σαφέστατα. Δεν υπήρχε κάποια πρόκληση παραπάνω από ό,τι σα περιγράφω. Πολύ περισσότερο δεν υπήρχε απειλή. Ήτανε άδικο, ήτανε βολοφωνία. Όλα είναι και τα μηχανήματα, μερικέ φορέ. Το τραγούδι που ακούμε είναι του Παύλου Φίσα και η φωνή, βεβαίω, του Παύλου Φίσα, με αφορμή και για τον Αλέξη και τα όσα έγιναν πριν πέντε χρόνια στι 6 Δεκεμβρίου του 2008. Εκτό ελέγχου είναι ο τίτλο, όταν λέγαμε πριν ότι κάπω δένονται κάποιε καταστάσει και κάποιε σκέψει και κάποιοι συνειρμοί. Τότε έγιναν πολλέ διαδηλώσει τι επόμενε ημέρε. Πολλά παιδιά είχαν βγει στου δρόμου και τότε γονεί. Ήταν δίπλα στα παιδιά, τα υποστήριζαν και μάλιστα τα υποστήριζαν απέναντι στην συνεχιζόμενη και στην πορεία αστυνομική, όχι βεβαίω με όπλα, αστυνομική αυθαιρεσία έναντι και εναντίον των μαθητών. σας την ψυχραιμία τους νομίζω ότι κινδυνεύουνε αν δεν πήγαιναν μπροστά κάποιοι άνθρωποι να τους πούνε φύγετε από εδώ, πηγαίνετε δεξιά αριστερά να φύγετε αυτοί πηγαίναν κατά μέτωπο να χτυπήσουν τα παιδάκια απέναν. Αφήστε το παιδί αφήστε το παιδί ρε αφήστε το παιδί ρε αφήστε το παιδί Στη συνείδησή μου δεν είναι τα παιδιά τα που μεγάλωσαν μαζί μου Κάτι δεν πήγε καλά, κάτι μα πήγε στραβά Μονοκλειδίτη γενιά του 79 Τι έχεις παντού, πες μου πραγματικά Ειλικρινά που οδηγούν όλα αυτά τα σκατά Με ρωτάσαν όλο αυτό το πράγμα Έχει ουσία ρότα <ΣΣΣΣΣ> Τον μπάτσο που τον πάκανε, μια νυκτακτρία στη αστεία Τον Όλη η ζωή μα έχει αλλάξει Σ' ένα τραγούδι, ένα πίσω, ένα πόλι αμάξι Και πλέον δεν χρειάζεται ένα χρόνο Κυρίκι από το facebook, μου δίνει οπιακό με Πίσω. Και μην τολμήσω να τα με απειλή με του τη διαγραφή. πω τώρα στο να είμαι Ένα μαθητής, απέναντι σε έναν διοικητή εκεί, κλούβα μονάδα στο ΝΟΜΑΤ. Ήταν αυτό ο τελευταίο. Τα προηγούμενα τα ακούσαμε. Και όπω σε όλα τα σοβαρά, σε αυτό το τόπο υπάρχουν και τα ευτράπελα. Την ίδια ώρα γίνονται και οι ευτράπελε στιγμέ. Τότε οι μαθητές πολιορκούσαν κάποια αστυνομικά τμήματα, τι θα έλεγαν τα σημερινά, ΜΕΓΑ, αν είχε συμβεί. Περίπου αυτά που λένε και τώρα. Αλλά φαντάζομαι επειδή έχουν οξυνθεί λίγο οι καταστάσει, πολύ περισσότερα. Τότε λοιπόν και τότε τα έλεγαν, θα ακούσουμε στην πορεία. Τότε βγαίνει ένα διοικητή, νομίζω ήταν στα πατήσια, και ρίχνει κάτι στα παιδιά. Τι ακριβώ τώρα έριξε, θα ακούσουμε το διάλογο που ακολούθησε σε σχετικό παράθυρο. Δείχνετε μια σκηνή στην οποία φαίνεται ότι εγώ πετάω πέτρα. Ναι, δεν πετάτε. Είστε σίγουροι ότι πετάω δείξαμε... πέτρα. Α, είναι... ε, δεν δείξαμε τη διαισθησία. Εδώ, εδώ, εδώ τι πετάτε. <σχυ> <σχυ> <σχυ> το... Είναι πέτρα, τι είναι. είναι, είναι. είναι. <σχυ> Αυτή είναι μια ειδική χειροποβίδα κρότου λάμψη. <σχυ> Αυτή είναι μια ειδική χειροποβίδα κρότου λάμψη. Δεν ήταν πέτρα, ήταν χειροβόμβιδα κρότου απέναντι στα παιδιά, με την ορμή που είχαν τότε, με την αγανάκτηση που είχαν επίση 15χρονα, 16 χρόνια και 18 χρόνια μάξιμου. Είχαν βγει και πηγαίναν στα αστυνομικά τμήματα και έριχναν νεράτζια. Είναι ο ίδιος ο διοικητή, γιατί τα ακούμε όλα αυτά για να φτάσουμε στον Άδωνη, διότι και τότε ω βουλευτή Λάος, ή μπορεί να μην ήταν βουλευτή δεν θυμάμαι, στο Λάος πάντως ήταν τότε είχε τις ίδιες περίπου απόψεις τουλάχιστον να του αναγνωρίσουμε τη συνέπεια και θα ακούσουμε το διάλογο του διοικητή που είχε φάει τα νεράτζια πριν πετάξει την πέτρα που δεν ήταν πέτρα αλλά ήταν χειροβόμβιδα του Αδόνιδος και των συναδέλφων Ακούσατε προηγουμένως έχω βγάλει το πουφάν της Σουλής, γιατί έχω φάει αυγά και νεράτζια και έχω φάει <ΣΟΥ> Αν του το δείξω, Σεραστώ. θα το το είναι μια σαφή εξήγηση. Πρέπει Εναι να εφαστώ, το δείξω. Εμεί, κύριε Σκόπατα, θέλουμε να είμαστε λαϊκιστέ! Σα παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, θέλουμε να είμαστε Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα μα πείτε και λαϊκιστέ εσείς τώρα. Είστε συγγνώμη, κύριε Καραμέρα, το διοικητή. Εμεί, σα δίσουμε συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Τρίτη πράξη, δεν νομίζει πω τα λόγια τελειώσα πράσινση. τα μάτια σου και κοίτα λίγο γύρω σου και πες μου πώς σου φαίνονται να σα συγνώμη Ο άνθρωπο έφαγε νεράτζια και πρέπει να ζητήσουμε συγνώμη. Είναι η κλασική αντίληψη. Αυτή η αντίληψη κυβερνάει αυτή τη στιγμή με τι εκφάνσει τη και πιο ακραία. Σε πάρα πολλά θέματα και περισσότερα θέματα όχι. Τα τότε θέματα διότι έχει προχωρήσει λίγο η επικαιρότητα, έχει διευρυνθεί, έχει εμπλουτιστεί και έχει εμβανθυνθεί. Ο Ιωάννης Πρετεντέρης σε άλλο παράθυρο, σε άλλο μετερίζει αγώνα, από τότε έκανε συγκρίσεις. Τόσο πολλά κτίρια να και μαζί δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ στη σύγχρονη ελληνική Εγώ ιστορία. Το και δεν θυμάμαι αυτό. την ταυτόχρονη εμφάνιση όλων αυτών σε 5, 6, 7, 8 πόλεις έτσι. <συσχερή> Ε, υπήρχε στην Αθήνα, άντε να είχαμε στη Θεσσαλονίκη αυτό το πράγμα 7, 8, 9, 10 πόλει όλη την Ελλάδα. Το κέντρο τους να είναι παραδομένο στι φλόγες. Εγώ ομολογώ ότι δεν το θυμάμαι. Ούτε καν στα Δεκεμβρινά του 44 δεν υπήρχε αυτό. Ούτε καν στα Δεκεμβρινά του 44 δεν υπήρχε αυτό. Ωραίες συγκρίσεις, πάνω πολλά λογικές. αυτό είναι το θέμα. Ο πανικός τότε των μέσων ενημέρωση και τώρα βέβαια και... Και τότε και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι καλούνται να διαχειριστούν, να αναλύσουν και να κωδικοποιήσουν από τη δερμάτινη πολυθρόνα πάντα ενό τούντιο τηλεοπτικού τα όσα γίνονται και να τακτοποιήσουν τι σκέψει μα. Αν αυτό δεν είναι καταδίκη και χρόνιος εγκλεισμό, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι καταδίκη και χρόνιος εγκλεισμό. Εκείνε τι μέρε βγαίνει και η μητέρα Καλτεζά να μιλήσει. Μιχάλης Καλτεζά. Ποιο είναι ο Μιχάλη Καλτεζά, για όσου δεν θυμόσαστε δεν γνωρίζετε, 15χρονο και αυτό το 1915. 70 γεννήθηκε, το 1985 σκοτώνεται από αστυνομικό στην, στα γεγονότα που είχαν γίνει ανήμερα του Πολυτεχνείου του 1985 τον κυνηγήσανε στα εξάρχεια και του έριξαν σφαίρες στο κεφάλι ο αστυνόμος ο περίφημος η μητέρα Καλτεζά με αφορμή το θάνατο Γρηγορόπουλου είχε βγει τότε και είχε μιλήσει για το πως βυσοδόμησαν και στα δικά του τα χρόνια από το 85 πριν την ακόμη την ελεύθερη τηλεόραση πώ είχαν βισοδομήσει οι δημοσιογράφοι κατά της οικογένειας τα ίδια και χειρότερα τότε είχαν πει ότι έλειπε ο Μιχάλης από το σπίτι είχε πάει στη γιαγιά του τα λιώσα και έμενε εμείς γιαγιά δεν είχαμε και από τις δύο μεριές ούτε παππού είχαν πεθάνει οι γονείς μας και από τον άντρα μου και από, και από το δικό μου ότι είμαστε χωρισμένοι Άλλο έλεγε ότι ήταν από το, από, ότι εγώ ήμουν απαντρεμένη και ήταν από τον πρώτο μου άντρα Ότι ο άντρα μου ήταν δεύτερος Δηλαδή ακούσαμε πράγματα που μας σηκωνόταν η τρίχα Το κλίμα έχει αρχίσει γύρω και στραβώνει Και εσύ περιμένεις να στο πει μια πόρνη που τελειώνει Αφήσαμε να καούν τα βάζετσι για πράγκα Και εμείς επικεντρωθήκαμε στο δέντρο του μαλάκα καλά, καλά, Καθάχη, τώρα μαγκανά Αφού δεν έκανε ποτέ κάτι για να τα αλλάξει, σφίξε το να ρίχνει άλλο τώρα στη λιτότητα. Και πε μια yeah. καλημέρα στη νέα σου ταυτότητα. <Ρι> Εδώ ελληνοφρένια. Όπω κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, τελευταία μέρα τη εβδομάδα, μέρα γιορτή. Χωνια πολλά και σε όλου. Όσου γιορτάζετε, όσοι όσε. Να είστε καλά όλοι και οι υπόλοιποι βεβαίω που δεν γιορτάζουν επίσης 210-208-200 τηλέφωνο επικοινωνίας mail όποιος θέλει να στείλει θα το στείλει στη διεύθυνη στούντιο παπάκι realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS θα γράψει real και νόμετα no, το μηνυμάτου και αποστολή στο 54 100 Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και θα ακούσουμε τώρα Ε, από εκείνε τι μέρε του Δεκέμβρη του 8, κάνα δύο-τρει μέρε μετά, όταν οι μαθητέ είχαν βγει έξω, ένα διάλογο, τον ακούμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα, έχει μια αξία και είναι, εκφράζει ακριβώ δύο κόσμου. Είναι ένα παιδί και ένας, και ο επικεφαλή των ΜΑΤ. Και γίνεται ένα διάλογο και ο ματαντή δεν μπορεί να καταλάβει γιατί οι μαθητέ βγαίναν τι επόμενε μέρε στο δρόμο και διαδήλωναν και το διατυπώνει αυτό με τη φράση: Πάει το παιδί, πέθανε. Το λέει αυτό προς τον μαθητή. Ο μαθητής τσαντίζεται, είναι μικρότερος, βλέπει μπροστά του τον εξοπλισμένο σαν να στακώ εκεί αστυνομικό. Του λέει, το περιγράφω γιατί δεν ακούγεται και τόσο καλά, λέει κάτι εκεί το παιδί και του λέει ο Μπάτσος όμως που σκότωσε τον, τον Αλέξη δεν θα πάθει τίποτα. Και εκεί τα παίρνει ο Ματατζής και του λέει μίλα καλύτερα και αμέσω γυρίζει και βγαίνει η ευγένεια του παιδιού με συγχώρηση. Θα το ακούسمο αυτό μαζί με ένα τραγούδι μας έρχεται από την Τουρκία αλλά σε ελληνικούς στίχους. να δεν πίσω. I gry prohi Gonena mi sbysi, Σαν φανάρι τη Σταντάρη, πάνω από δεκαπέντε μηχανάκια και δέκα αυτοκίνητα. Το φίλο μα, το πιάσανε τελευταίο, μαχητή σαν άνθρωπο, έκαφε και πολέμησε, και αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να πονερίξουνε κάτω, γιατί με λεοντάρι τον εμαχαιρώσανε. 17 χρονών με όπλα, απέναντι, σε πέντε παλικαράκια. Η δική μου άποψη ήταν και εκείνη ότι ερχόμαστε και φεύγουμε θέλει μα Θεού. Σε αυτό σαν Είτε με ευολοφωνία. Μα προκει πώ και να γεννή. Κάμποση τι επόμενα και τι προμονεί. Wielkie Πια ξαφνικά, θεόρατη τρανί. Το χειμώνα τη γη, Ο γνωστός διάλογος που λέγαμε και πριν Ο μαθητής με τον Ματατζή Τι ήρθες να κάνεις εδώ διαδήλωση Πάει το παιδί πέθανε Είναι η αντίληψη άποψη που δεν υπάρχει μόνο σε έναν διοικητή μονάδας ΜΑΤ Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι υπάρχει και σε άλλου ότι τελείωσε. Πάμε, προχωράμε, τα ξεχνάμε όλα. Πάρε κινητό, πάρε οτιδήποτε. Ασχολείσαι τα μαθήματά σου, με το σπίτι σου μόνο ε, και όλα τα άλλα ξεχνιόνται. Συμβαίνουν, προχωράει η ζωή. Κοίτα τον εαυτό σου και πήγαινε παραπέρα. Αυτή η σύγκρουση εντοπίζεται σε αυτό το απόσπασμα. Και άλλε βεβαίω αναγνώσει μπορεί να έχει κάποιο. Οι τρει πρώτοι που θα πάρετε τώρα, γιατί πάντα με την ταχύτητα παίζουμε εμεί δυστυχώ, στο 2.11.208.200 θα πάτε σήμερα. Διπλές προσκλήσεις να δείτε την παράσταση του Κώστα Καζάκου Με τίτλο «Η Ανάκριση» στο θέατρο Τζένι Καρέζη, Ένα έργο κραυγή για τα έργα και τις πράξεις του ναζισμού Έχουμε δώσει και παλιότερα Είναι του γερμανού συγγραφέα Πέτερ Βάις Σε απόδοση και σκηνοθεσία Σταύρου Τσακίρη Παίζει ο Κώστας Καζάκος, η Αβακοταμανίδου Ο Θόδωρος Γράψας, η Τζένι Κόλια, ο Καζάκο. Ο Πουντό, Γιάννη Γούνα, ευθύνη Ξυπολιτά. Στο τέλο εμφανίζεται και ο Νίκο Μπολιόπουλο, που πλέον είναι και συνεργάτησε εδώ του Ριαλ, τον ακούσατε νωρίτερα στο Χατζη Νικολάου. Λέει και τα δικά του, δεν σα λέμε τι ακριβώ. Στι 9 αρχίζει. Πολύ ωραία παράσταση. Αν δεν είστε οι τρει τυχεροί που θα πάτε σήμερα, φροντίστε να τη δείτε. Έχει μια αξία. Μα δείχνει τι ακριβώ συνέβη σε μια δίκη 20 χρόνια μετά το κλείσιμο του Auschwitz με του πρωταγωνιστέ. Να αξιωματικούς να ζει και με κάποιους μάρτυρες έχει αποδοθεί με πολύ ωραίο τρόπο ε, λογοτεχνικά. Όση ώρα εμείς ε, ακούμε το λαό, φαντάζουμε θα έχετε προλάβει τρεις. Παρακαλώ. Αποστολή. Έλα. Είδα τα πλάνα χθε με του κολογιόπαιδε, Βρεσί. Ποια πλάνα. Τα πλάνα με του κολογιόπαιδε. Τον Κακομήρι, τον Σαμαρά, το Λιγούρι, το Λιμοκοντόρο, του Βενιζέλο. Α. Και πιο δίπλα ήταν και μια πρημαντόνα μαθήτρια. Βλέπει τουρνάρα. Δεν ξέρω αν τα άλλες και εσύ αυτά. Κάτι είδα. Μπορεί να μου πει τι σχέση έχουν αυτοί με το μέσο Έλληνα, ρε φίλε, που σήμερα. Είναι οι της Όχι καλά. Οι των οι της Μέρκελ, είναι. Επίσης, να θυμίσω, κυβερνάναμε 22-23%. Η κοινωνία δεν είναι μόνο 23%, έχει και άλλο νομίζω. Αυτός Τώρα θα μου πεις το άλλο τι κάνει αυτούς. και αν έχετε να την εκπροσωπεί το 23%. Τίποτα δεν κάνει. Αλλά λέω... Ο κ. εμπορευτάρολης; ναι, ναι Τι κάνετε; Καλά. Το είμαι μια μάστρια του Σφακιανάκη. Θα του φτιάξεις τους φακιανάκι; Του Αυτόν που λέει ο σφακιανάκης ή αυτόν που τραγουδάει ο σφακιανάκης; Αυτό που τραγουδάει. Σύν, σύν και αυτά που λέει. Και αυτά που λέει. Για... Εγέρθουτο. Α... το; το; το ναι Να σου πω, oh, no. είμαι, ναι, μην αναντιώνεσαι και να ακούσει γιατί είμαστε δημοκρατία και πρέπει να τα λέμε. Έτσι. Τι είμαστε, λέει, τι είμαστε. Έτσι είναι οι δημοκρατίε. <συσκλή> μην παραμυθιάζεστε. Σε παρακαλώ, έχουμε δημοκρατία. Τότε να ξέρω να πάω σε άλλη χώρα. Που υπάρχει δημοκρατία. Σύμφωνα με αυτά που <συσκλή> πιστεύει, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν σε νοιάζει και πολύ η δημοκρατία. Να σου πω, με νοιάζει και παραμε Γιατί έχω τρία παιδιά μεγάλα και ξέρω πώ έχουν σπουδάσει, τι έχουν κάνει. Σε παρακαλώ τώρα. Άκουσα με. Ο Σφακιανάκη άκουσα χθε τη συνέτει ο από τον Μπογδάνο. Που είπε πάρα πολύ ωραία. Τα είπε έξω από τα δόντια και μια κουβέντα που είπε μόλι ανέφερε η Χρυσή Αυγή. Τη ρετσινιά που του βάλανε είναι λάθο. Πού βάλε κανεί καμιά ρετσινιά, μόνο ότι δεν βγήκε και είπε να ψηφίσουμε όλη οι Χρυσή πρότα, Αυγή όλη, να στηρίξουμε ο, κάτι. Ο, ο ελληνικό λαό είναι πρόβατα που μα πάνε στο Μαντρίλικι και να μα φάξουν. Εγώ αυτό. Αυτό μου το είπε και άνθρωπο μορφωμένο που θα πάει σε μια δημόσια υπηρεσία. Πρέπει Είμαι να μορφωθεί πρέπει ο άλλο για να σου πει ότι είσαι πρόβατο. Στην αγγλία Αλλιώ δεν το ξέρει, δεν το καταλαβαίνει. Χρειάζεται ιδιαίτερο πανεπιστήμιο Γνώσει χρειάζονται, ναι. Πολύ ωραία τα λέω στου φακιανάκι. Εκείνες που ρίξανε τη ρετσινιά. Ποια είναι η ρετσινιά σου, Σφακιανάκι, είναι... ξηγήστε Θα σου είναι... βάλω τη δήλωση. Είναι... Δίπλα από αυτά που λε, θα είναι... βάλω τη δήλωση πρώτα του Σφακιανάκι για να είναι... καταλάβει. Ναι, να καταλάβω. Βάλω τη δήλωση να την ακούσω. Βεβαίω και δεν είναι φασίστες η Χρυσή Αυγή. Επιβάλλετε να τη στηρίξετε τη Χρυσή Αυγή. Διότι αυτή, αν μη άλλο, έχει μέσα για την αυγή. Οι άλλοι έχουν μόνο το σκότο. Γίνεται μήπως, λέγω τώρα, να σταματήσετε να αναπαράγετε αυτό τον νοχιετό που λέει του Σε παρακαλώ δηλαδή πάρα πολύ. Όχι και οχιετός, όχι και οχιετός. Μια κυρία με πήρε πριν μου είπε ότι είναι φανατική του Σφακιανάκη, όχι μόνο τον σκυλάδικον που τραγουδάει, ναι, αλλά και αυτόν που λέει. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Το ανησυχητικό δεν είναι αυτό. Το ανησυχητικό είναι ότι έχει και αυτή... Και όσοι θα δικαίωμα ψήφου. Το ξέρω ότι είναι φασιστικό αυτό που λέω. Φασιστικό δεν είναι αυτό που λέσει. Φασιστικό είναι αυτό που ψηφίζουν αυτή. Οι τρει φταπάτε απόψε στο θέατρο Τζένικαρέζη, το οποίο βρίσκεται στην ακαδημία, το ξέρετε, ακαταμία 3 ψηλά. Κι να ασχεί μια παράγει τη 9, 9 αρχίζει η παράσταση Στη κυρία Χούσου Μαρία. Καλά το λέω, ναι. Όλη Λάμπρο και σαβάκι Μαρία. Νομίζω το έχω γράψει σωστά γιατί μου το άφερε ο οπότε θα πάτε εκεί, θα δείτε την ανάκριση θα δώσουμε και τις επόμενες εβδομάδες, πραγματικά είναι πολύ ωραία παράσταση ε, καλά να σκεφτείτε, γιατί θα περάσετε καλά, αλλά η ομορφιά θα έρθει από το, πώς, από το ποιες διεργασίε θα ενεργοποιηθούν στο μυαλό, στο κεφάλι σας όταν βλέπετε ε, όλη τη φρίκη που υπήρξε, υπήρχε στο Auschwitz <Τι> Εδώ Ελληνοφρένια, θα πάμε στα προπήλαια, είναι ο συνάδελφος ο Μαρίνος Αληφέρης να μας πει γιατί κάτι γίνεται εκεί, έλα Μαρίνο. Σύμιο, καλησπέρα εδώ από τα προπήλαια που εδώ και λίγα λεπτά έχουμε μια ένταση ανάμεσα στους συγκεντρωμένους ε, μαθητές από διάφορα σχολεία της κατοικίας και της δυνάμει της αστυνομίας. Σε αυτή την ώρα έχουμε ρήψει χημικών και κρότου λάμψης μπροστά από τα προπήλαια. Οι συγκεντρωμένοι απαντούν... Ε, Με μπουκάλια νερού, με πέτρες ε, και οτιδήποτε άλλο βρουν μπροστά του. Τώρα έχουμε επέμβαση της αστυνομίας ε, στην πλατεία μπροστά από τα προπήλαια. Βλέπουμε τους ε, διαδηλωτές να τρέχουν για να, για να μην προσαχτούν από τις αστυνομικές δυνάμεις. Η πορεία ξεκίνησε το πρωί. Βλέπουμε αυτή την ώρα έχουμε και προσαγωγές από, τη, α, από τα ΜΑΤ. Είναι ένας αμαπητής, από νεαρό άτομο. Ε, οι αστυνομικοί τον έχουν ρίξει κάτω. Τον έχουν γυρίσει με το πρόσωπο στο έδαφος για να του περάσουν χειροπέδες. Σ αυτή την ώρα βλέπουμε μπροστά μα τέσσερα άτομα να προσαγάγονται από τις δυνάμεις της αστυνομίας. Αυτή την ώρα η ένταση φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε. Ωστόσο και νωρίς το πρωί πριν ξεκινήσει η πορεία, ομάδα από τους συγκεντρωμένους επιτέθηκε σε πέντε αστυνομικούς οι οποίοι βρίσκονταν στο ύψο των προπηλέων. Τους χτύπησαν, μάλιστα είδαμε ότι ένα αστυνομικό είχε αίματα στο πρόσωπό του. Όσο με την ε, συνδρομή των ψυχραιμότερων, άφησαν του συγκεκριμένου αστυνομικού να φύγουν. Ξεκίνησε η πορεία, δεν σημειώθηκε το παραμικρό. Ωστόσο, στα προπήλια είχαμε αυτά που περιγράψαμε πριν από λίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Στο μαγαζίνο σε λίγο όλα τα νεότερα. Ήταν ο Μαρίνο Αλιφέρη, βρίσκεται κάτω στο κέντρο τη Αθήνα. Δύο ανακοινώσει. Η μία την ξέρετε γιατί την ακούτε και υπό μορφή διαφήμιση. Το Κουκουέ γιορτάζει την Κυριακή. Τα 95 χρόνια του με εκδήλωση στο στάδιο ειρήνη και φιλία. Εμπνεώμαστε, διδασκόμαστε, συνεχίζουμε, είναι ο τίτλο τη γιορτή, τη εκδήλωση. Εξήμιση ώρα το βράδυ ε, θα μιλήσει βέβαια ο γραμματέα του ΚΚΕ, ο Δημήτρη Κουτσούμπας. Θα ακολουθήσει συναυλία με έργα του Μίκη Θεοδωράκη που θα ερμηνεύσουν Μαρία Φαραντούρη. Η Μανώλη Βασίλης Λέκας Λέκα, τη Μουσική Εκτέλεση Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου τη Αθήνα υπό τη διεύθυνση του Λευτέρη Καλκάνη, χοροδία του Δήμου τη υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερί, το συγκρότημα Ρωμιοσύνη, Καλλιτεχνική Επιμέλεια, ώρα στο Στάδιο Υινήση και Φιλίες, από τι γειτονιέ, όπω βλέπω εδώ, θα πουλμα, θέλει, ρωτήστε, ένα αυτό. Ένα Στην του Φίσα, 18 Εκεί είχε τραυματιστεί ο διαδηλωτής Γαβρίλ Αλφα Πολύ σοβαρά τραυματίστηκε στο μάτι Από ευθεία βολή βομβίδας κρότου λάψης Που έριξε άνδρα στον ΜΑΤ Το περιστατικό συνέβη στην Κρηγορίου Λαμπράκη Όταν τότε πολύ μεγάλη πορεία Είχε φτάσει κοντά στο αστυνομικό τμήμα Την όρασή του την έχασε, σύμφωνα με τα νεότερα. Γι' αυτό το λόγο όμω δίνεται μια θεατρική παράσταση και έχει μια ιδιαίτερη αξία στο θέατρο του Νέου Κόσμου την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου. Τα έσοδα τη οποία θα πάνε για να, καλυ... να καλυφθούν τα ιατρικά έξοδα του συγκεκριμένου διαδηλωτή. Η παράσταση είναι οι αστερισμοί του Νικ Πέιν, σκηνοθεσία Ευαγγέλιστο Δερόπουλο. Παίζουν η Στεφανία Γουλιώτη και ο Μάκη Παπαδημητρίου την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στι 9 και 4, το βράδυ. Η γενική είσοδο είναι 12 ευρώ. Όπω μα λέει εδώ το Εργαστήρι Πολιτική Έκφραση και Κοινωνική αλληλεγγύης του παλαιού Φαλύρου, κανένα μόνο του. Ε, ζητάνε βεβαίω τη συμπαράστασή σα να πάτε. Είναι ωραία έτσι και αλλιώ η παράσταση και τα έσοδα που θα μαζευτούν θα πάνε για να καλύψουν τα έξοδα που είχε και τελικά δεν κατάφερε παρά τι προσπάθειε των γιατρών να σώσει το μάτι του ο συγκεκριμένο διαδηλωτή που ήταν από ευθεία βολή. Του αστυνομικού. Πάμε σε διαφημίσει. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Λόγω και όλων αυτών δεν θα έχουμε τι παραγγελίε όπω κάθε Παρασκευή. Θα το πάμε με λαό κανονικό, απλό, χωρί να έχει αιτήματα. Α το κάνουμε κι εμείς μια μέρα και να μην μάλλον μην του υλοποιήσουμε τα αιτήματα. Ο Νέλσον Ρολιλάχια Μαντέλα το πλήρε όνομα, ο πρώτο μαύρο πρόεδρο τη Νότια Αφρική, η Ματίμπα, όπω τον αποκαλούσαν χαϊδευτικά από το όνομα τη φυλή του. Είναι ο άνθρωπος που πολέμησε με του τις δυνάμει, Όπως ξέρουμε το καθεστώς του Απαρτ Και στην πορεία έγινε και πρόεδρος 27 χρόνια στη φυλακή Γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου του 1918 Σπούδασε νομικά Το 1944 ιδρύει με την νεολαία του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου Της οποία ανέλαβε και πρόεδρος το 1950 Το 1956 συνελήφθη, το 1962 συνελήφθη Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια καταναγκαστικά έργα επειδή είχε βγει παράνομα από τη χώρα και επειδή υποκινούσε τους μαύρους εργάτες να απεργήσουν. Ε, ακολούθησε νέα δίκη, πάλι έμεινε μέσα και το 1964 ξανά φυλακίζεται και τότε ο πρόεδρος της χώρας, ο Πίτερ Μπότα, του πρότεινε να τον απελευθερώσει υπό τον όρο να αποκηρύξει τη βία. Κάτι που ο Νέλσον Μαντέλα δεν το έκανε τότε και δεν το έκανε και ποτέ. Έμεινε 27 χρόνια στη φυλακή, έγινε παγκόσμιο σύμβολο, και όλοι αυτοί που σήμερα μιλούν γι' αυτόν, όλα τα μέσα ενημέρωση του πλανήτη, οι Αμερικανοί πρόεδροι και άλλοι ηγέτε, τότε τον είχαν για τρομοκράτη. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, αναγνωρίζουν την παγκόσμια αξία που λέγεται Nelson Mandela. Ο Rodney King, στο Los Angeles, ένα νέο παιδί μαύρο, το 1992 δέχτηκε επίθεση από τέσσερι αστυνομικού. Τον χτύπησαν βιέω. Στην δίκαιη αθώθηκαν οι αστυνομικοί, και αυτό ήταν αιτία να ξεκινήσουν εκτεταμένα και πρωτοφανή στο Λος Άντζελες για αυτή τη στιγμή που οι τέσσερις αστυνομικοί λευκοί χτυπάνε τον μαύρο κάτω έχει γραφτεί ένα τραγούδι <Καισθυντή> times in 81 seconds with batons. We saw it with our own eyes. It was on video. Just as we saw the missiles over Baghdad or the murders in Tiananmen Square, so we saw four police beating Rodney King. It was clear cut. 56 times in 81 seconds. Something like this.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 <χειτική>, μουσική αναπαράσταση της συγκεκριμένης σκηνής 56 φορές μέσα σε 81 Δευτερόλεπτα αυτό είναι και ο τίτλος του τραγουδιού Κάπο εδώ σας αφήνουμε και έτσι σας αφήνουμε Αμέσως μετά Μετά το λαό μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος Και στις 3.5 η Γιάννα Κανέλη, γεια σας Και οι περισπούδαστοι πισοπατήσαν Μια με την καλή έννοια Ωπα, δεν μ' αρέσει Μπλάς έτσι, δεν μ' αρέσει Άκου τα π***** γιατί μου είχε σ Αν είσαι χωριό, θα το είχατε χωρί τα δύο. Τι μα βάζετε, μα καμουσυμπεριάτικα, τον τζάμπα μάκα, τον άντρα του κόλλου, τον λούλι, τον λουλάκι. Να μα πει τι γάτζα τον αντιπίση του ρε, που ήμου. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μα έρχεται, έλεγα. Θέλω <συμπή> να μα φάει τα νεύρα, δε μαλίκα. Ναι! Μετρή. Ναι! ρε, που ήμου παλούρδο. Γάτζα τον αντιπίση του μαλίκα. Μετρήθηκα και έχω 17 πίεση να με τον αντιπίση, να με κατωστεί, φίλε. Όλοι θα σε φτιάξω, δεν θα σε συναντήσω πουθενά. Πού είστε παλικάρια; Να σου πω, βάλει μου εκείνο το ηχητικό που την έχει πιάσει ο πόνο στην τρέμη ε, για την παιδεία και του γονεί. Προφανώ θα πρέπει να θεωρήσω ότι το εξάμεινο έχει ήδη χαθεί και αναρωτιέμαι ποιο θα πληρώσει το κόστο. Ποιο θα πληρώσει δηλαδή τα περίπου 4.500 ευρώ που θα επιβαρύνουν τι οικογένειε που τα παιδιά του δεν σπουδάζουν στην ίδια πόλη με την κατοικία του και θα επιβαρυνθούν εξαιτία αυτού του γεγονότο, αυτή τη εξέλιξη με 4.500. Λοιπόν, να σου πω, Όλγα, αν σε έχει βιάσει τώρα που είσαι στήλη. Λίγο η καούρα για την παιδία και του γονεί που αυτά που τραβάνε, σε παρακαλώ πάρε το μανόλι του καψή και κατεβείται μέχρι την Αρτέμιδα μέχρι τη Λούτσα. Να δείτε που κάνουν μάθημα τα παιδιά στο δεύτερο Γυμνάσιο Αρτέμιδο. Απαναλαμβάνω στο δεύτερο Γυμνάσιο Αρτέμιδο, τραβάνε την έδρα για να ανοίξει η πόρτα του κοντέινε για να βγουν τα παιδιά. Δε το πρόβλημα είναι, το... είναι ότι τραβάνε την έδρα ή ότι είναι το κοντάι. Γιατί αν είναι η πόρτα θα τραβήξει την έδρα. να τραβήξει την έδρα και να ανοίξει οπότε φαντάσω να συμβεί και κάτι. Έλα τώρα που θα συμβεί δεν συμβαίνει. Να σου πω πού... μεγάλοσαμε εμεί! μεγαλώσαν οι πατεράδε μα. Εκεί θα γυρίσουμε. Το θέμα δεν είναι πώ μεγαλώσανε, βέβαια. Τι κάνανε για να μεγαλώσουμε εμεί, τι κάνανε για να μεγαλώσουν τα εγγόνια του. Λοιπόν, πάρε τον Πανόλη, πάρε τον Ευαγγελάδο, δεν ξέρω ποιοι άλλοι είστε τώρα ζεστοί με την παιδεία. Είναι ευκαιρία. Εγώ ότι έχω την καούρα μου γιατί αυτό με απασχολεί και τα παιδιά μου. Και και στο τέταρτο δημοτικό που έχει το μικρότερο προάβλιο αναπαιδεί στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ε, στο κοντέινερ μέσα ε, μια θέρμανση που θα έχει. Ε, air condition, στεγνώνουν οι λεμοί, βροχίτιδε κτλ. Ναι, τώρα τελευταία. Ε, Βρέχει και μπαίνει και νερό. Οπότε έχουμε γυρίσει το 1960 με τις κουβάδες. Πάντως έχει μια λογική, sorry, και μια συνέπεια. Αν δεν μπει νερό στο κοντέινερ, πού θα μπει? Έλατε, στο, στο χτιστό. Πάλι καλά. Τι να σου πω, πάντα μαζί σου βρίσκω μια άκρη. Ζήτω τα χτιστά σχολεία, αν υπάρχουν. Ζήτω. Αυτή η τρέμινε στη αποστόλη. Κάνουν απεργία οι καθηγητέ, γίνεται υποψήφια των πανηγενείων και συμπονά του μαθητέ που θα χάσουν τι Κάνουν απεργία η διοικητικοί των ΑΕΗ, γίνεται φοιτήτρια και συμπονά του φοιτητέ που χάνουν το εξάμεινο. Τι καλό άνθρωπο, συμπονετικό, Αυτό λες για την Τρέμμη. Έτσι πως τη βλέπει. Ναι. Είναι αυτή η καινούργια πλαστική. Αυτή την παραγγείλια είχε κάνει. Κάνε μου να έχω μόνιμα ένα Τραγούδι. Για πέση και τραγουδία νοίς. Si boné, yo te quiero. Si yo te quiero, yo Αυτό. Η Si είναι η τρέμη.